Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. It? Θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα, να βρει τρόπο να φάσαι αυτά τα λεφτά. Τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Δύο σε ένα τον Αύγουστο του 18 όπω ακούσατε, από το συντονιστή κάποιου έργου εκεί τη κυβέρνηση, κάποια ομάδα, τη βασική ομάδα οικονομική πολιτική. Έχει και τον αντιπρόεδρο του Δαγκασάκη, αλλά και το φλαμπουράρι. Είναι και ο ίδιο ο πρωθυπουργό. Όλο αυτό το τέλειο αποτέλεσμα οφείλεται στου πολύ καλού και του πολλού. Συντονιστές. Ο Αλέκο Φλαμπουράρη, λοιπόν, όπω ακούσατε, το είπε χθε προχθέ το πρωί, αλλά είναι μια είδηση που έχει κάνει αίσθηση ιδιαίτερη. Ανοίγουν οι κάνουλε του χρόνου, τέτοια εποχή. Πρώτον, θα έχουμε βγει από το μνημόνιο. Αυτά είναι τα δύο σε ένα, το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, με το που βγαίνουμε από το μνημόνιο και λίγο πριν θα σα έρθει στο κεφάλι το άνοιγμα τη κάνουλα. Με το που θα ανοίξει, θα ξεχυθούν τα πετροδόλαρα, τα ευρώ, οι δραχμέ. Κάτι θα σα έρθει στο κεφάλι. Συνήθω από αυτά που έρχονται στο. Κεφάλι. στο 210, λάθο. 211 20 20 λείψαμε μέρες, οπότε είναι λογικό, 211 20 200, 800. δηλαδή είναι το τηλέφωνο του Real, ο τηλεφωνικός αριθμός ο γνωστός, εκεί απαντάει ο γνωστός Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Σας περιμένει να του περιγράψετε πώς ακριβώς θα υποδεχτείτε τις ανοιχτέ κάνουλες που ο Αλέκο Φλαμπουράρης μόλις μας ανακοίνωσε και από τον... Χώρο ραδιοφωνικό της ελληνοφρένειας. Βεβαίως όλες οι κάνουλες δεν είναι πάντα ανοιχτές όπως είχαν δει καιρό πριν οι τρεις χάριτες. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το πλημμόνιο. Όλγα, τι είναι αυτό καλεπάνω στη βρύση. Α, τα Ειρήνη προφύλαξη. Κρατάει, λέει, τα ειζήματα του ύδατος. Αλλά, Χριστέ και Παναγία, περνάμε τους καιρούς. Χρειάζεται προφύλαξη, αλλά κάνουλα με προφυλακτικό πρώτη φορά βλέπω. <συσοκλή> <συσοκλή> <συσοκλή> Τον Αύγουστο του 18 θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο. Κάνουλα με προφυλακτικό, πρώτη φορά βλέπω. Πολύ καλά το λέει Μεντή, η μία από τις τρεις χάριτες, έτσι ακριβώς Ο μέτρο του δουλέματο, Αλέκος Φλαμπουράρης, έκανε το χτύπημα στην αρχή της σεζόν. Ε, παλιότερα είχε περιγράψει με κάποιον διαφορετικό τρόπο όλο αυτό που ζούμε, αυτό το εξάμεινο που μας πέρασε, το εξάμεινο που έρχεται και το μεθεπόμενο εξάμεινο. Δεν τα αντέχει ο κόσμος αυτά τα μέτρα, κύριε Φλαμπουλάρη. Δηλαδή πλήρωσε, πλήρωσε, πλήρωσε. Εγώ θεωρώ ότι πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα θα αρχίσει...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 Προς, το, προς τα μέσα του 17 και όλο το 18 ναι. βλέπω... Δρόμο στενάχωρο βιωμάτω εμπόδιο Είσαι γεννημένη για καφέ Θα θερίσουμε. Το παγκόσμιο λέει πρωτάθλημα πάλι πέδων κορασίδων βλέπω στην έρτε τώρα ότι άνοιξε την αυλέα του στα ανολιώσια στο κλειστό και δείχνει κάποιους ντυμένους αρχαίους με περικεφαλαία μάλιστα Ε, στην, στον αγωνιστικό χώρο, στο Ταρτάν που γίνεται η πάλι. Προφανώ είναι τελετή έναρξη, βλέπω και την Κουντουράκη, τον υπεύθυνο αθλητισμού από την κυβέρνηση. Και είναι δύο με περικεφαλαία, δύο-τρει, ντυμένοι αρχαίοι Έλληνε και με κάτι ακόντια χτυπάει ένα στον άλλον. Στο Ταρτάν που γίνεται η πάλη. Γιατί είμαστε λαό που κρατάμε από την αρχαιότητα και πρέπει να το θυμίζουμε όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι. Με καραγκιοζιλίκι και το κάνουμε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ήταν μια πολύ ωραία τελετή έναρξη από τη βλέπω. Αν πέσετε πάνω, τη σε κανένα, YouTube, δείτε την. Είναι ωραία αυτά, ευτυχώ οι αρχαίοι μας έχουν τροφοδοτήσει με πολύ υλικό. Όχι ότι οι νέοι πάνε πίσω, ο Φλαμπουράρη να σημειώσουμε ότι ανήκει στους νέους, δεν ανήκει στους αρχαίους, ο οποίος έβλεπε ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας, τώρα βλέπει ότι οι κάνουλες θα ανοίξουν του χρόνου. Έχετε πολλούς λόγους να είστε χαρούμενοι και για αυτή τη χρονιά και για την επόμενη. Όμω δεν είναι πάντα έτσι ευχάριστα τα... Και επειδή δεν κυκλοφορείτε εσεί ο Έλληνα λαό, που έλεγε και ο Γιώργο, οι Αθηναίοι, οι υπόλοιποι, δεν κυκλοφορείτε στου δρόμου και ευτυχώ υπάρχουν οι πολιτικοί εκπρόσωποι μα οι οποίοι κυκλοφορούν στου δρόμου και νιώθουν πάρα πολύ άσχημα με αυτά που βλέπουν, τα αφουγκράζονται, τα αντιλαμβάνονται, τα καταλαβαίνουν. Θα ακούσετε τώρα μια περιγραφή του τι ακριβώ συμβαίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ακούστε, είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο οτιδήποτε είναι καλό για τη χώρα μου και δεν έχω καμία δυσκολία να το αναγνωρίσω και θα είμαι ιδιαίτερο ευτυχή γι' αυτό. Πλην όμως δεν ζω εγώ σε άλλο πλανήτη και δεν ζω σε, μια, σε προστατευμένη μέσα σε μια γυάλινη μπάλα. Βγείτε λίγο να δείτε τι γίνεται στην αγορά. Βγείτε λίγο να δείτε τι γίνεται στην αγορά. Βγείτε δείτε, να δείτε λίγο τι γίνεται στο λιάνεμπόριο. Ξέρετε τι θα πει όταν μια μάνα αντί για φρέσκο γάλα παίρνει γάλα βλάχα, ζαχαρούχο, μόνο και μόνο, όχι γιατί το προτιμάει, γιατί δεν θέλω να κάνω δυσφήμιση στο γάλα, ναι. αλλά γιατί είναι θέμα τιμή. Gala blachas Gala blachas e megaloni megaloni jera, petya Είμαι ο Κυριακό Μητσοτάκη. Άντρα, Βλάχα, Μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει τα παιδιά. Είμαι ο Κυριακό Μητσοτάκη. <Κι> Αϊκού, <ουραδικιού> <Κι> ρε <ουραδικιού> Αυτός Αυτό είναι ο πραγματικό εμφύλιο στον τόπο. Ο εμφύλιο που προς το παρόν γίνεται από κάτω Ντόρας Κυριάκου. Αυτά είναι τα αδέρφια που θα σκοτωθούν, να το ξέρετε, το βλέπουμε, το λέμε, δεν είναι ο άλλος εμφύλιος που ασχολούμαστε συνεχώ. Αυτός είναι ο πραγματικός εμφύλιος, η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν Στην παρένεσή τη, το ακούσατε. Βγείτε να δείτε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Η ίδια πηγαίνει συνέχεια. Όλοι εμεί δεν πηγαίνουμε, δεν ξέρουμε. Αυτά επίση που περιγράφει τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη δεν συνέβαιναν επί Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια που συγκυβερνούσε μόνη τη με το Πασόκ. Ποτέ δεν συνέβαιναν αυτά. Τώρα δεν έχει ο κόσμο να πάρει γάλα και παίρνει το δεύτερο έτσι όπω το ονόμασε η ίδια. Είναι πολύ ωραίε αυτέ οι παρατηρήσει. Έχει μια αξία η βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Διαπιστώνει το δράμα των Ανθρώπων που πάντα προέρχεται από την αντίπαλη κυβέρνηση. Γιατί τα ίδια περίπου λέγανε και οι προηγούμενοι και θα ερχόντουσαν στα πράγματα για να πίνουμε το σωστό γάλα, αλλά τελικά το γάλα αλλάζει, οι κυβερνήσει επίση, οι καταστάσει όμω με τίποτα και καθόλου. Η Ντόρα Πακογιάννη, εκεί που περιέγραφε σήμερα το πρωί και όλα αυτά για το γάλα, για το βλάχα, το εβαπορέ, το ζαχαρούχο, όλα αυτά μαζί, ε, κάποια στιγμή χρησιμοποίησε και μία λέξη που μα τη μοιραράκι. Ξέρετε τι θα πει ότι έχουν φτάσει οι άνθρωποι που κόβουν σήμερα από το σούπερ μάρκετ ήδη πρώτη ανάγκη. Δεν κόβουνε διαμαντοκοτρονολύθαρα. Mm -hmm. Κόβουνε ε, πράγματα τα οποία τα χρειαζόντουσαν. Mm -hmm. Δεν κόβουνε διαμαντοκοτρονολύθαρα. Κεράμι mm το -hmm. καρέλο κοραλό κόκκινο. διαμαντοκοτρονολήθαρα <Κεράμι> το καρελοκοραλοκόκκινο Το ένα από τα δύο μάλλον μπορώ να πω τη μοιραράκι με τίποτα Το άλλο τη δώρας είναι διαμαντοκοτρονολήθαρα όπως η ίδια λέει προφανώς διάλεκτος της Κρήτη, ή δεν ξέρω από πού αλλού, πολύ ωραία το είπε όμω και με ταχύτητα, το δράμα των ανθρώπων έτσι όπως η τώρα Μπακογιάννη το περιέγραψε σήμερα το πρωί, ε, της κάνει τη ζωή αφόρητη, είπε ένα ανέκδοτο στην πορεία, θα το ακούσουμε πιο μετά αφού μας περιέγραψε τη δινή κατάσταση των Ελλήνων με τα γάλατα και τα σούπερ και μας Προέτρεψε να βγούμε να δούμε τι γίνεται και στην αγορά γιατί όλοι είμαστε μέσα στα σπίτια και δεν παρακολουθούμε τι ακριβώς γίνεται στην αγορά και στο σούπερ μάρκετ Ευτυχώς που οι πολιτικοί γέτες δίνουν τις σωστές παρενές κάνουν τις σωστές καταγραφές και έχουν και την τόλμη και το θάρρος να βγουν ρομαλέα μπροστά να περιγράψουν τη δινή κατάσταση των Ελλήνων. Κάπω έτσι λειτουργήσε και ο Μπαλάφα. Στο Ρωμαλαίο, μένουμε. Δεν περιέγραψε τη δινή κατάσταση. Ο Μπαλάφα, αυτή τη φάση, είναι κυβερνητικό. Άρα, δεν περιγράφουμε ποτέ ω κυβερνητική δινή κατάσταση. Αυτό το κάνουμε όταν είμαστε αντιπολίτευση, όταν είμαστε κυβέρνηση. Όλα ρόδινε γιατί προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση περισσότερο από τι άλλε. Και εκεί τα ξέρετε, τα έχετε μάθει. Άλλωστε, για αυτού του λόγου του εγκρίνετε ή του μένει του και του ψηφίζετε και του αναθέτε και σας. τι ζωέ σα. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο τολμηρό πάντοτε ο Έλληνα ήταν ένα τολμηρό. Λαός, ο Έλληνας Λαός, όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Μπαλάφας, λοιπόν, είπε μία αλήθεια. Έχει σημασία το γεγονός, αν μπορεί από εκείνη την περίοδο, από την άνοδο του Πασόκα, από το ρόλο του Ανδρέα Παπανδρέου, ε, αν μπορείς να βγάλεις και κάποια συμπεράσματα και για το σήμερα. Αυτό έχει αξία ναι. και νομίζω το χθεσινό άρθρο στο ντοκουμέντο Κυριακή χθε του Αλέξη Τσίπρα άρθρο για τα ζητήματα του Πασόκυριος της περιόδου εκείνης και πώς εξελίχθηκε σήμερα και μέσα εκεί και, και ο ρόλος του Ανδρέα Παπανδρέου. και να συγκρίνουμε κύριε Υπουργέ στο ψέμα. α να σα πω τώρα κάτι Είπε αυτό αυτό αυτό αυτό είπε αυτό αυτό αυτό αυτό είπε ο Ανδρέας, ο ο Ανδρέας, ο Τσίπρας. προσωπικά θα σας πω ότι συμφωνώ Τέλος να ο Μητσοτάκης να μας σώσει. Ψεύτης ο Ανδρέας, ψεύτης ο Τσίπρας. Λαϊκιστής ο Ανδρέας, λαϊκιστής ο Τσίπρας. Προσωπικά θα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με την εκτίμηση του Τσίπρα. Μια χαρά, τα λέει ο Μπαλάφας. Ε, συμφωνούμε και εμεί με την εκτίμηση του Τσίπρα για την εκτίμησή του σχετικά με τον Ανδρέα Παπαδρέω αλλά και τον ίδιο τον Τσίπρα στο πολύ ευαίσθητο θέμα Το αν είναι ψεύτης, αν είναι απαταιώνε και αν είναι ειλικρινή. Το ειλικρινή το καταργούμε, η λέξη αυτή δεν υπάρχει, μένουν τα υπόλοιπα ω επιλογέ. Πρόεδρο των ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών τη Θεσσαλονίκη τη Υπροτεύουσα είναι ο τώρα με στο καλοκαίρι το έχετε μάθει. Ο Στέλιο ο, ο πατέρα του Νίκου. Παπά, Υπουργού Επικρατείας, Δεξιού χεριού, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ο Στέλιος Παπάς λοιπόν τοποθετήθηκε εκεί είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής προεκλήθη αδικιολογήτως ένα θέμα συζήτησης πως οι οικογένειες κυβερνούν ένα ηλικιωμένος άνθρωπος που έχει δώσει έχει προσφέρει στην αριστερά έχει προσφέρει στην αριστερά αν είχε ανάγκη την κυβερνητική θέση την θέση σε έναν οργανισμό όλα αυτά τα ξεπερνάμε αν είναι άξιος κάποιο και αν είναι ο καλύτερος βεβαίως πρέπει να πάρει τη συγκεκριμένη θέση άλλωστε είναι η καλύτερη επιλογή είναι μια καλή επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση αυτό που μόλις σας είπα εγώ τώρα ότι είναι μια καλή επιλογή το λέει ο ίδιος ο Στέλιος παπά. Εσείς γιατί αναλάβατε αυτόν τον οργανισμό ε, ε, ε, ε. πρώτα όλα επικριθήκατε Για οικογενειοκρατία, ότι σα διόρισαν επειδή είστε ω τέλειο του, πατέρα του Υπουργού Νίκου Παπά. Γιατί το αναλάβατε και δεν πήγε η κυβέρνηση σε ένα ανοιχτό διαγωνισμό. Να πάμε σε ένα μάνατζερ, αδερφέ, σε ένα μεγάλο διαγωνισμό ανοιχτό. Τόσου μάνατζερ έχουν ακούστε, στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή για την ιστορία του ΟΑΣΤ υπάρχουν δύο στελέχη. Γιατί επελέγει κομματικό στελέχη. Ακούστε, ακούστε, ακούστε με τώρα. Είναι ένα πρώην πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου. Mm -hmm. Ο κύριο Πίρτ και, και ένα πρώην πρόεδρο του οικονομικού ο υποφαινόμενο. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή. Μπράβο! Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή mm -hmm. και με έχει έγκυα. Νομίζω, όλοι το νομίζουμε, ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Δεν έχει βρεθεί κάποιο να πει ότι ήταν καλή επιλογή. Πέρασαν ημέρε, σχεδόν μήνε. Βγαίνει ο ίδιο ο Στέλιο ο να μιλήσει για τον Στέλιο. Παπά, είπε ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Δεν είπε ούτε καν αυτό που λένε συνήθω. Θα κρυθεί, αφήστε λίγο χρόνο να κάνω το έργο μου, να παρουσιάσω κι εγώ όπω όλοι. Όχι, από τώρα, από την αρχή είναι μια καλή επιλογή. Είναι πολύ καλό αυτό να λέει κάποιο για τον εαυτό του. Είναι και στην αριστερά αυτό πάντα υπήρχε. Είναι μια μετριοπάθεια που είχαν τα. Σοβαρά στελέχη της αριστερά. Τώρα γιατί μπήκε ο Στέλιος Παπάς στο, στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκη, Επειδή τα λεωφορεία τι κάνουνε. Διαδρομές κάνουνε τα λεωφορεία. Τι έχει ο Στέλιος Παπάς. Διαδρομή έχει ο Στέλιος Παπάς. Οπότε τέργαξαν όλα αυτά και για αυτό μπήκε. Το αν στις, ε... Διαπραγματεύσει είναι ανιστόριτο, γιατί δεν ξέρεις κάθε φορά το αν τι άλλου φέρνει από πίσω του για να μπορείς να το διαπραγματευτεί. Σας Αποφασίσει. κάνω μια ερώτηση από τα παλιά. Κόκκινες γραμμές έχετε σε αυτή τη Έχω κόκκινη διαδρομή, σας το έχω ξαναπεί. Μπράβο! Έχω κόκκινη διαδρομή. Έτσι λοιπόν, κόκκινη διαδρομή, το κόκκινο είναι μεγάλο συστήριο αυτή την εποχή. Συν τη διαδρομή, τι κάνουν το αλλοφορία, διαδρομές, οπότε ήρθε και τέργεξε και έγινε πρόεδρος και είναι η καλή επιλογή. Αυτά συμβαίνουν, συμβαίνουν πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο, δεν συμβαίνουν αυτά, αυτά μάλλον δεν συμβαίνουν, αυτά διαλέξαμε εμείς και καλά να ασχοληθούμε. Συμβαίνουν πάρα πολλά. Εφορείε έχουν έρθει. ένφια έχει έρθει. Ο ΕΦΚΑ τρέχει με πολύ ωραίου ρυθμού. Κάτι στοιχεία που βγήκανε δεν πληρώνουν οι Έλληνε το φόρο του τον Ιούλιο. Δεν είχαν να τον πληρώσουν. Δεν θέλανε. Θα φανεί στην πορεία. Ανοίγουν και τα σχολεία την άλλη εβδομάδα. Νομίζω Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη είναι οι καλύτεροι μήνε γιατί κάπου και έρχονται και τα τέλη κυκλοφορία. Συν τη εφορία που τρέχουν πάντα. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Στην Ελλάδα Όντως τρίβουμε τα μάτια μας Για να ακολουθήσουμε και τη ρίση Του Αλέξανδρου Φλαμπουράρι Του Μεγάλου 21 208 200 Το σωστό τηλέφωνο Ο σωστός άνθρωπος σας περιμένει εκεί Μπορείτε να πείτε τα πάντα πως περάσατε Τι περιμένετε, τι ελπίδες έχετε Τι θέλετε να σας τύχει, τι να μην σας τύχει Είναι όλος αυτιά Ένα αυτή τεράστιο σα ακούει και σας συμπαραστέκεται. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας Real και ενώ no, το μηνυμά σας και όλο αυτό στο Το email εδώ του συστήματος είναι studiopapakirialfm.gr Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και αυτός του συστήματος, ρυθμίζει τον ήχο και τώρα πάμε όλοι να δείξουμε τη συμπόνια έτσι όπως στους σύγχρονους πολιτισμού επιβάλλεται να το κάνουμε.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 να μπορούσα να το κάνω και εγώ αυτό αχ να το έκανα κι εγώ αυτό αχ να το έπανα και εγώ απόφαση εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε παιδιά Λένε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους Υπουργείο Υγείας Το Αχ να μπορούσα να το κάνω και εγώ αυτό Έχω σκοπό να πεθάνω στα 90, 92 τέλο πάντων κάτι Δεν έχω σκοπό να πεθάνω νωρίτερα Αχ να μπορούσα να το κάνω και εγώ αυτό Το μέλλον ήδη ξεκίνησε Τα Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό! Ορίστε να βάζεις τα κόκκαλά σου, να βάλουν τα κόκκαλά μου. Να βάλουμε σε μια κατσαρόλα να βράσουν, να βγάλουν πολύ κοκόσομε. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό! Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλε πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 18 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Καλά, Χριστέ και Παναγία! Κάνουλα με προφυλακτικό, πρώτη φορά βλέπω. Και ιδιαίτερα θα ανοίξουν οι κάνουλε πολύ περισσότερο ότι έχουν ανοίξει τώρα οι κάνουλε που τρίβουμε τα μάτια μα και πολύ περισσότερο όταν θα βγούμε από το μνημόνιο. Ετοιμαστείτε, οι κάνουλε είναι έτοιμε, αυτέ σα περιμένουν, θα κάνουν τη δουλειά του. Εσείς από κάτω ξέρετε τα γνωστά ε, ε, το καλοκαίρι το περάσαμε το τελευταίο μέρος του καλοκαιριού εδώ τις τελευταίες 15 μέρες μετά από την απόφαση του Κοντονί να μην πάει στην Εστονία που κάνανε εκείνο το συνέδριο οι Εστονοί έχουν μια αγάπη στα ναζιστικά σύμβολα υψώνουν Αγάλματα, μνημεία, θυμούνται τι επαιτίου. Οτιδήποτε κομμουνιστικό δεν μπορούν, οτιδήποτε ναζιστικό δεν έχουν καμία απολύτω αντίρρηση. Άλλωστε και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέδρια για τον ναζισμό δεν κάνει. Μια μανία την έχει για τον κομμουνισμό και πολύ καλά κάνει και την έχει μανία για τον κομμουνισμό και δεν θα τη φύγει αυτή η μανία για τον κομμουνισμό για ευνόητου λόγου. Ό,τι δεν είσαι, ότι φοβάσαι. Αυτό προσπαθεί να πολεμήσει. Άμα είσαι κάτι το φοβάσαι, δεν το πολεμά. Μιλάω για τον ναζισμό. Καμία απολύτω αντιπαλότητα. Είναι πολύ λογικό και πηγαίνει ολοταχώ η Ευρώπη. Με άλλε συνθήκε, με άλλου όρου, προσθέτειε ψιλομαύρε καταστάσει, εξαρτάται από του λαού να βάλουν το φρένο. Το θέμα δεν είναι τι φρένο θα βάλουν οι λαοί, αν μπορούν να βάλουν φρένο, αν θέλουν να βάλουν φρένο, αν βλέπουν ότι πρέπει να βάλουν φρένο. Το θέμα είναι όλη αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε για κομμουνισμό, ναζισμό. Η Εύα Καηλή, ο παππού που δεν ήταν παππού, που τον φάγανε. Άλλωστε, εμεί από χτε έχουμε προτείνει την Εύα Καηλή και θύμα του κομμουνιστικού μαχεριού. Να είναι και πρόεδρο, υποψήφια, υποψήφια, θα τη θέλαμε και πρόεδρο στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, εκλογές εκλογέ οποίες οποίε θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, νομίζω κάπου το Νοέμβριο. Μέσα σε όλη αυτή την, τον, τον, την οχλοβοή και των αχταρμάτων σκέψεων, απόψεων, βγαίνει και ο δημοσιογράφος Γιάννη Λοβέρδος. Γιάννη Λοβέρδος, νομίζω τον θυμόσαστε, και έκανε μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση. Έμπλεξε Τσίπρα, Λένιν, ένφυα, κομμουνιστική Ρωσία, κομμουνισμό γενικότερα. Η φόρη. Δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική Είναι αριστερή πολιτική Είναι φορομπηχτική πολιτική Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν Όταν κατάλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία θα έπαιρνε τότε Από την όποια μεσαία τάξη την Επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17 Τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους Τους επέβαλε ένφια <μιου> Τους έβαλε έναν ένφια Καραμπινάτο Δεν είχαν οι άνθρωποι να τον πληρώσουν Και βρέθηκαν στο ίδιο σπίτι να ζούνε σε ένα σπίτι που ζούσε μια οικογένεια να ζούνε δύο ή και τρεις αν ήταν μεγαλύτερο στη Ρωσία του, του Λένιν έτσι, για να μαθαίνουμε και από ιστορία ζούσαν δύο και τρεις οικογένειε σε ένα σπίτι Μάλιστα Είναι όλα πολύ σωστά δεν αντέχει να πούμε κάτι διαφορετικό εγώ θέλω να προσθέσω ότι σύμφωνα με μαρτυρίε. Ο Λένιν πριν έρθει στα πράγματα είχε πει ότι ο Έμφια, ο τότε Έμφια τη Επανάσταση των Πολυσεβίκων, είναι άδικο και δεν ε, μεταρρυθμίζεται, μόνο καταργείται. Και είχε τάξει την κατάργηση του Έμφια, τον άκουσαν από κάτω οι Πολυσεβίκοι και ο Ρώσικο τότε λαό. Τσίμπησε, ήρθε ο Λένιν στα πράγματα, όπω έρχονται συνήθω αυτοί οι αριστεροί κομμουνιστέ, και στην πορεία όχι μόνο δεν κατήργησε τον Έμφια, αλλά τον διατήρησε για πάρα πολλά χρόνια, ώστε να σε ένα διαμέρισμα τρει οικογένειε, όπω πολύ σωστά συγκεκριμένα. Μελετημένα, σοβαρά πάνω απ' όλα Λέει ο συνάδελφος Ο συνάδελφος Γιάννης Λοβέρδος <Κιλίγε> Άντε επιτέλους με παιδί μου Δηλαδή Σεπτέμβριος πια πέρασε ο καιρός <Κιλίγε> Τι να κάνω παιδί μου πέρασε καιρό. καιρός Πέρασε <Κιλίγε> η <Κιλίγε> <Κιλίγε> που χάθηκε στο φως Στα μέση <Κιλίγε> μέρια Ελληνοφρένεια <Κιλίγε> <Κιλίγε> Πέρασε ο καιρός. Τι μάμε ήταν Αύγουστο σταρό. Και από τι θα μένο Ιούλιο μπορεί. Αρχέ θα έλεγα Ιούλιο. Χαζομάρε. Σε καν 15 Ιουλίου ήταν. πόσε εβδομάδε άδειε! Δηλαδή πώ καταφέρεται εκεί δείχνει του ιδιωτικού τομέα με συνήθειε Σοβιετία δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλωστε, ξέρει τι φήμε βγήκαν για σένα για το καλοκαίρι, Ε. Τι? Ότι δούλευε αμυστή πιστολάκι στη Τιφάνου. Ήσουν στο μαξί μου όλο το καλοκαίρι. Ναι, ναι, αμυστή όμω, να τα πούμε κι αυτά. Αμυστή στην αμυστή. Το δεδομένο. Αμυστή. Ακριβώ. Δηλαδή του παιδιού μου το αμυστή είναι δυο φορέ αμυστή μου. Ακριβώ. Εννοείται καμία καβάντζα. Τίποτα, τίποτα. Έτσι περάνω. Για το καλό τη πατρίδα Γιατί Πώς μπορώ. Θα... Λοιπόν, αντε καλή σε ζώνα, παιδιά. Άντε μωρέ, καλή. Και εύχομαι να προλάβουμε και ένα μνημόνιο πριν τελει Έλα, yeah. Yeah. <Φίλυκτα> ναι Με ποιο μιλάω Με μένα. Ο αποστολή. Ναι, ναι Για σου ρε φίλε μεγάλε Γεια σου βρε φίλε <Φίλυκτα> <Φίλυκτα> Άκου βρε φίλε <Φίλυκτα> <του> Να βρει <Φίλυκτα> χρήμα <Φίλυκτα> Να δεις την κρίμα. Στα δακριά της Έπεσα θύμα Έκανε τάχα Πως μ' αγαπάει Τώρα ja w tygela. Όλο διασκευέ είμαι με τη νέα σεζόν. Για πε. Την εκπομπή πληρώνετε καλά. Εμεί? Ναι, τον υπάλληλο που θα πάρετε. Α, που είχαμε βγάλει την αγγελία, λε. Ναι, ναι. Είναι για θελοντική εργασία. Όλοι μαζί μπορείτε. Α, δεν γίνεται, όχι, όχι. Γιατί δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εδώ αλλά και άλλα γίνεται με το όλοι μαζί. Να ο είναι έτσι ο Σαφόπουλο αντίτετσι. Ο Σαφόπουλο τσάμπα δεν νομίζω. Εντάξει, φιλανθρωπία, φιλανθρωπία είπαμε, αλλά ξέρει τώρα είναι αυτά. Η φιλανθρωπία είναι ο καλύτερο εργοδότη μα πάντα. Πολλά ήταν τα ψέματα που είπαμε Ας πούμε και μια αλήθεια κι ας πρέσει στο γυαλό Ο κόσμος είναι ζωρικός κι εμείς ασθενικοί Και ό,τι πούμε το παίρνει η βουλή Σημαία. Ο κόσμος σήμερα είναι σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση Το θέμα είναι Έχουν... γιατί δεν ψηφίζει εσάς ο κόσμος Περι... Εγώ Αυτό δεν αντιλαμβάνομαι Διότι είμαστε σοβαρότεροι, διότι έχουμε σχέδιο Διότι είμαστε σοβαρότεροι, διότι είμαστε σοβαρότεροι Πολύ καλό, το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε Και διότι έχουμε όραμα για την Ελλάδα Το ανέκδοτο της ημέρας από την Τώρα Μπακογιάννη, πρωταγωνίστρια του εμφυλίου, δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα, υπάρχει υποδορίωση, έτσι γίνεται η μάχη, αλλά κάποια στιγμή θα το ζήσουμε και αυτό. Θα είναι ο δεύτερος μεγάλος εμφύλιος, μπορεί να είναι και τρίτος, δεν θυμάμαι, ένας ακόμη εμφύλιος, δεν χρειάζεται να κάνουμε τις αριθμίσει γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει σε αυτόν τον ωραίο τόπο... Τον ευλογημένων κατά τα άλλα. Η Ντόρα Μπακογιάννη στο ανέκδοτό τη, μόλι μα είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρο... είναι, σοβαρότερη, είναι σοβαρότερη από τον Τζίπρα. Οποιοδήποτε είναι σοβαρότερο από τον Τζίπρα, αυτό είναι ένα πλεονασμό, δεν έχει σημασία. Έχουν σχέδιο, μάλιστα το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, το φανταζόμαστε και τώρα, περιμένουμε και να το ανακοινώσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχουν και όραμα για την Ελλάδα. Αυτό το τελευταίο είναι τρομακτικό. Όταν ένα Μητσοτάκη λέει ότι έχει όραμα για την Ελλάδα κρατηθείτε, ντυθείτε, πιάστε τείχο ή κάντε ό,τι μπορείτε εν πάση περιπτώσει. Σε αυτό τον τόπο γίνονται και θετικά γίνονται πράγματα όπως έλεγε Βάνα Μπάρμα, γίνονται θετικά πράγματα και ευτυχώς υπάρχει η κυρία Χτσιόγλου υπουργό για την εργασία, ανέκδοτο επίσης για να μας τα περιγράψει. Το Νοέμβριο του 2011 ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση ήταν 600 ευρώ. Το Νοέμβριο του 2014 ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση ήταν κοντά στα 400 ευρώ. Μείωσε 200 ευρώ. Επί ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση μειώθηκε όντω κατά 11 ευρώ. Επί ο μέσος μισθό για μερική απασχόληση μειώθηκε όντω κατά 11 ευρώ. 11 Τι είναι τα 11 ευρώ για τη μερική απασχόληση. Σιγά και λίγα είναι. Χαλάλη παραπάνω νομίζω πρέπει να δώσουμε. Ξέχασα να βάλει μειώθηκε μόνο κατά 11 ευρώ. Αυτό ισχύει στη μερική απασχόληση, γιατί υπάρχει και η άλλη απασχόληση. Αμοιβέ εξαρτημένης εργασία αναμισθωτό 2012-3. 2013-7.5. 2016-0.8. Σε 0,8% το 2016 αναργαζόμενο για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ελστάτ. Okay, πάρετε και το Ελστάτ. Ότι είναι έγκυρο δεν το λέει τώρα η Αξιόγλου. Γενικώ επιτυχίε έχουμε σε έναν πολύ ευαίσθητο και πολύ συγκεκριμένο τομέα που είναι η εργασία. Ξέρουμε όλοι φίλοι μας από τη δουλειά δουλεύουνε, έχουν όλοι δουλειέ, πληρώνονται όλοι στις δουλειέ τους, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε ανεργία. Δεν έχουμε υπερορίε που δεν πληρώνονται, δεν είστε όλοι 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μήνες πίσω στην πληρωμή. Γενικώ πάμε πολύ καλά και τα δείχνουν και τα στοιχεία όλα αυτά και για τη μερική και για την άλλη απασχόληση. Όπως με χαρά και καμάρι η Εύη Αχτσιόγλου μόλι μας ανακοίνωσε. Ναι, γεια σα! Γεια σα! Με ποιο μιλάω? Με μένα! Α, ωραία! Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω με εσένα Ωραία, είστε τυχεροί γι' αυτό. Δεν θα το έλεγα, καλά, αλλά τέλο πάντων. Καλά, εγώ ξέρω. Πώ το ξέρει. Ξέρω γιατί μιλάτε με μένα, αυτό είναι τύχη. Α, ναι, αυτό είναι τύχη. Ε, αυτό λέω. Ε, συμφωνώ μαζί σου, Τι θέλετε? Θέλω να πω, ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ τα σχόλια. Το περίπου που στρολίζει δίπλα, Και του θύμιο τα σχόλια μου αρέσουν, ε. Αλλά για... Φωνώ σε μερικά σημεία μαζί του. Ε, δεν μπορεί να συμφωνούμε και σε όλα. Όχι. Ναι. Αυτά είναι η χαρά τη ζωή. Σίγουρα δεν μπορεί να συμφωνούμε. Σε όλα. Από τη διαφωνία υπάρχουν. Από τη συμφωνία τι θα ήμασταν, Μπετόβενα. Ναι. Μάλιστα, κρυάδα. Εντάξει. Αυτό που θέλω εγώ να πω, και να το σκεφτεί αν φεύγει. Θα του το πω. Ναι, βεβαίω. Είναι ότι. Γιατί επιμένει ότι πρέπει ο κόσμο να ξεσηκωθεί και έχει μια άποψη ότι λέξει ξεσηκωθεί. Θα σου μ' από συνήθεια το λέμε. Από συνήθεια. Λέει, αλλιώ τι ότι πιστεύουμε ότι πρόκειται να γίνει. Όχι, παιδί μου, αλλά αυτό που πιστεύω εγώ είναι τελικά. Ότι όσο πιο καθισμένο, τόσο πιο επαναστατικά. Σωστό. Του πα τα νεύρα, εκεί. Ναι, σε πόσου. Εγώ αντέχω. Βάλε μνημόνια, εγώ θα αντέξω και του πάς τα νεύρα έτσι, σωστό, έχει και αυτό μια επανάσταση Δεν θα λέγα εγώ αυτό Τι θα λέγατε θα λέγα Ότι τελικά αυτός που παιδί μου, που κινείται μάλλον, είναι η της κοινωνίας Σε όλες αν το σκεφτούμε Είναι η πρωτοβορία που κινείται Γιατί να το σκεφτεί ο που κινείται, ναι. Ε, να αρχίσει, λίγο να ξεκουν, να όχι. Όχι, όχι, Θα ναι, ναι. Σωστό Τόσο το... το... πιο βαθιά τόσο πιο, <σχει> πιο καλά Βαθιά στο κανάπε Έχω μια επιθυμία αν γίνεται Τι επιθυμία Να <σχει> μην τα ακουστώ να αέρα Με τι μου τα πεις τόση μιλάμε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 Κάθε φορά αλλά δεν υπάρχει, πραγματικά. Μην πεθαίνει, παιδί μου. Ε, ε, ε, στο γέλιο λέω, στο γέλιο. Στο γέλιο, στο γέλιο. <Κι> στο γέλιο μόνο στο γέλιο, μόνο, τόσα μνημόνια, τόσα μνημόνια. <Κι> και δεν πεθαίνει <Κι> Ο σύμπρασα <ο> σου τραγούδα <Κι> με χαρά. <Κι> γιατί δεν πεθαίνει γιατί. <Κι> γιατί δεν πεθαίνει γιατί. <Κι> γιατί δεν πεθαίνει γιατί. Γιατί δεν πεθαίνει γιατί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Συνέχεια, για χαρά. Yeah, yeah. Γιατί δεν πεθαίνει να βρω τη γαλήνη. Να πούμε στερνό, έχει για στα μνήματα μέσα. Φρυνώντα με οδύνη, σειρά να σου ανάβω και ριά. Χωρί διαζύγιο θα βρω. Καταφύγιο, σπουδένθου στην απαντοχή. Μια χείρα θλιμμένη στα μάτια. Ζωή. Γιατί, Γιατί, δεν πεθαίνεις. Πεθαίνεις. Γιατί. Γιατί, Γιατί δεν πεθαίνεις; Γιατί; δεν πεθαίνεις; Γιατί; Έδω είναι ήταν η δεύτερη της σεζόν Κανονική όπω λέμε θα ανούμε στο τέλος μετούτα και με τα άλλα Έχετε λίγο καιρό ακόμα. χρόνο όχι καιρό χρόνο στο 2008-2009 αναρτήθηκε κάποια φιέρος για την παρασκευή ή να πείτε Αυτά που σας βάρηναν ή που σας έκαναν χαρούμενος όλο το καλοκαίρι Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο Δύο ώρων χορταστικό, δύο με τέσσερις, Νίκος Και μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα, πολύ ενδιαφέρον Ξεκινάει αμέσως μετά, σας αποχαιρετούμε Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο, γεια σα Καλό χειμώνα Να είσαι καλά Ευχαριστώ Καλή δύναμη Νιώθω ότι τη γεμίσα τις καλείς τις γεμίσαμε, ε, τις γεμίσαμε Επειδή είχαν πάρει αυτό το φορτιστή που βάζουμε στα μηχανάκια ε, Εμείς βέβαια δεν πήγαμε πουθενά ε, Πού να πάτε παιδί μου μνημόνιο Ούτε εμείς πήγαμε Α, δεν Ούτε εμείς πήγαμε. πήγαμε Και εμείς εδώ να. ε, ναι, όλοι, όλοι. Πού τη βγάλαμε όλοι. Αθήνα Σούνιο, λαγονή. Ενώ Αθήνα Αθήνα Σε λίγο δεν θα έχω σίμα, ρε παιδί μου. Την κρίσιμη στιγμή απάντησε. Ήμουν έτοιμο να κλείσω. Α κάνω λίγο τούτ, τούτ. Ε, ακόμα, πα και σε γλιτώσω. Έχει ετοιμάσει μαγιό, μοβ, ροζ, κόκκινο, πράσινο για την παραλία. Όχι, είχα πάρει μαζί μόνο ένα ροζ φλαμίνκο και ξετσούτζουνο. <laughs> Χωρί μαγιό. Ταιριάζει καλύτερα με το δέρμα μου το ροζ φλαμίγκο. Έχω πληροφορίε ότι εκεί που θα πα θα είναι και η λουκά. Έχε το νου σου γιατί έτσι και πει καμία να σου βγάλει. Βάλει λάδι μπορεί να σα λήξει αυτέ από πίσω που δεν θα βλέπεις και θα σε πασαλίψει με λάδια. Πω, πω. Λοιπόν, εγώ πήρα για κάτι άλλο το οποίο είναι τραγελαφικό σχετικά με το φυσικό αέριο τη Κύπρου. Δηλαδή και αυτό παιδί μου συλλογίζομαι, θα το βγάλουν οι Γάλλοι, θα το πουλήσουν οι Γερμανοί, θα το οι Έλληνε, θα το εξάγουν στου και θα το αγοράσουμε μετά για έτσι, δηλαδή, το έχω βάλει. Δηλαδή, είναι η σειρά των δεν έχει και ενδιαφέρον, ε. Ε, Να το πάρεις και, και το πούρο direct δεν έχει νόημα. Να έχει και ένα μεσάζο, να έχει και νόημα ήπαξ ο Έλληνας. Και μετά θα το πληρώνει ο Έλληνας και θα είναι ελληνικό φίλε. Θα είναι το καλύτερο φυσικό αέριο και θα το πληρώνει πιο ακριβά από ό,τι πληρώνει τώρα το ρωσικό. Όπω κάθε χρόνο, τέτοια μέρα τηλεφωνώ για να παίξουμε το παιχνιδάκι, ότι και καλά τώρα που μιλάμε είναι Σεπτέμβρη. Καλά, μωρή δεν τρέπεσαι, αφού είναι Σεπτέμβρη. Καλώ ορίσατε, λοιπόν. Καλώ σα βρήκαμε, λοιπόν. Πού ήσασταν, καλεχαθήκαμε, μου λείψατε, μου λείψατε, Ά, αγαπου... Ά, Δηλαδή, πάραμε. πραγματικά, Αγαπουλίνια μου, ακροτουλήνια μου, θα ξεράσω τώρα. Πόσο μου λείψατε. Πώ περάσατε, Γκουλάκ. Γκουλάκ, θα γκουλάκ, να. Σφυρί και πέτρα. Διάπραξη αδίκημα. Κοινότητα, νότητα. Ξετσούτζουνο, όλο το καλοκαί ότι η γυμνό είναι αδίκημα. Έβαζα κάτι ράσα, κάτι ράσα παπαδίστηκα. Ναι, αλλά σε βασιμόντε τώρα μέχρι και 40 βαθμούς έξω, Λε την άλλη μην βάλεις το έξω μου, μην βάλεις το μίνινι, θα, θα σκάσει. Λοιπόν, εγώ σα απαντώ σε αυτό ο ίδιος. Ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαι όπως με βλέπετε με δύο ράσα μαύρα, ένα μέσα και ένα πέτσο, με κλεισμένα εδώ τα χέρια, με τα πάντα και είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει γίνει σοκολατένιο; Έχω γίνει τζούσι Πάρα πολύ ωραία Ναι, Συνλία. γιατί έχει πάει το παϊδάκι σύννεφο <laughs> Να, κάνω. Να σου πω, αυτό που ο Τσίπρα παριθμούσε διάφορα προϊόντα, Ωστιαμίλα, Κρόκο ή Κόρκο, πώ το πέφτει, μου θύμισε τον Γκούι που έκανε ακριβώ το ίδιο στη Βουλή και τον είχατε κάνει ανάβη στην τηλεοπτική. Α, δεν σου θύμισε τον Γκουλούρι από το παλιά. Δεν σου θύμισε τον Άδωνη με τα γυρίσκια. όχι, δεν σου θύμισε τον κούλι. τον Θα το δούμε. Όταν ο με θα το, θα... το καλό αρχίσουμε τηλεοπτική και άμα και πού, θα το κάνουμε. Με ολογρύφου ναι.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 να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό αχ να το έκανα κι εγώ αυτό αχ να το έπανα κι εγώ απόφαση εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε παιδιά Λέμε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους Υπουργείο Υγείας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 Αχ να μπορούσα να το κάνω και εγώ αυτό Μουσική Ορίστε να βάζει τα κόκαλά σου να βάλουν τα κόκαλά μου Να βάλουμε σε μια κατσαρόλα να βράσουν να βγάλουν πολύ κοκόσο με Αχ να μπορούσα να το κάνω και εγώ αυτό